37 ο μάθημα Κουρίο και Κομοτήριο Όλοι οι άντρε, νέοι και γέροι, πηγαίνουν συχνά στο Κουρίο και οι περισσότερες γυναίκες στο Κομοτήριο. Ο Κουρέας κόβει τα μαλλιά των ανδρών και αν έχουν γένεια τους τα ψαλιδίζει ξηρίζει όσους δεν ξηρίζονται μόνοι τους. Άλλους τους λούζει και σ' κάνει μασάζ ή περιποιείται το δέρμα τους. Ο κομμό κόβει τα μαλλιά των γυναικών ή τους τα παίρνει λίγο, τα κατσαρώνει ή απλώς τους τα φτιάχνει. Τόσο τα κουρία όσο και τα κομμωτήρια έχουν πάντα πολλή δουλειά. Ας μπούμε σε ένα κουρίο να δούμε τι γίνεται. Ένας κουρέας κόβει τα μαλλιά ενός πελάτη. Ένας άλλος, πάλι, ξυρίζει κάποιον κύριο. Μερικοί πελάτες περιμένουν τη σειρά τους. Ο ένας Διαβάζει εφημερίδα. Ένας άλλος ετοιμάζεται να φύγει και ο υπάλληλο που τον περιποιείται του βουρτσίζει το επανοφόρι και του εύχεται με τις υγείες σας. Τα μαλλιά του είναι ωραία κομμένα και καλοχτενισμένα. Εγώ προσωπικώς ξυρίζομαι μόνος μου με ξυριστική μηχανή. Ο αδελφός μου ξυρίζεται με ηλεκτρική ξυριστική μηχανή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πάνε στον κουρέα για ξύρισμα, όπως γινότανε άλλοτε. Είναι πολύ πιο βολικό να ξυρίζεται κανείς το σπίτι με μια ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, παρά να χάνει τον καιρό του πιγένοντας το κουρίο.